FM την φετινή ραδιοφωνική χρονιά θα πρέπει να υπακούσω στου κανόνε τη δεσμευμένη δημοσιογραφία κλείνοντα το στόμα μου για ό,τι συμβαίνει με προκάλυμα το ισχύον δημοκρατικό πολίτευμα. Αυτή την χρονιά θα πρέπει να κάνω το μικρόφωνο του ραδιοφώνου προέκταση τη ασυνειδησία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 Έλα, Αλέξη. Μουσική Βίζεις νεριά και κεφάλαια Σαραπανή Να ξαναφέρεις Να ξαναφέρεις Τι χαρανεύε Τι μας αλεύε Όταν έχει κέφτια ο λαός Τ ντι κδρο λ λάμε ταλεγύμα σου εμαφένει Εφο να φενή τη λιακάδα. Λοιπόν Ο λαό αντέδρασε τσάκα τη τσάκα Και κοίτα να δεις τώρα Σε ιστορικές στιγμές Τραγούδια για αρχηγούς Νομίζω Αυτό θα σας είναι απόλυτα γνωστό Με συγχωρείτε Μήγηκα Λοιπόν Κυρίες μου και κύριοι Τα πα πα δηλητήριο η Γεια σου και ο άλλος αρχηγός πραίου. εκείνος Καλημέρες όλους τους φίλους Καλώς ήρθατε στους yeah. 101,5 yeah. Με τα τραγούδια των μεγάλων ανδρών της Ελλάδας ξεκινήσαμε yeah. Και θα συνεχίσουμε για λίγο yeah. Γιάννης Λαζάρο στο μικρόφωνο yeah. Καλώς στην Ελπίδα, περάστε yeah. Ήρθε η Ελπίδα Λοιπόν, κυρία μου και κυρία μου, 2681-4060 εδώ είμαι. Απαπαπαδηλητήριο Ιστρούγκα. Παιδί τη αγροτιά ήταν αυτό. Ο προηγούμενο. Δω τώρα, Ναι, Του φτωχού εργάτη φίλος και παιδί τη αγροτιά. Ήταν ο Γιώργη ο Παπανδρέο. Τέλο πάντων, κυρία μου και κυρία μου, καλημέρα σε όλου του φίλου που είναι συνδεδεμένοι μέσω ιερού Ιντερνεδίου. Απαπαπαπαδηλητήριο Ιστρούγκα. Λοιπόν, που βλέπεις, μέσα στα ραδιόφωνα που είναι συνδεδεμένα Γεια σου Κύπρος Εκεί δεν νομίζω να έφτασε η ελπίδα δε. Τζάμπα παιδιά σχολεία Τζάμπα σχολεία εδώ τώρα Άξι, Όχι ο... αυτός, αυτός. του, αγρότη. Η σύνταξη σύνταξι του αγρότη Είδες όλα τα σκέφτηκε ο... ο μεγάλος αρχηγό Λοιπόν γι' αυτό ο λαός... Υγεία βγάζει τραγούδια. Σαν όλυμπος. Γρατά, σαν όλυμπος. Που... Σκέψου μεγαλεί ένα πράμα ότι μετά από 92 χρόνια, επαναλαμβάνω 92 χρόνια δεν υπάρχει σπέρμα παπαντρέος στην Ελληνική Βουλή. 92 χρόνια. Το καταλαβαίνεις. Είναι ένα αιώνας <συ> του μπανώ. Γεια σου λοιπόν και σένα. Κυρία μου και κυρία μου. Χαμός Τώρα 149 Κακός Κακός 149 Κάσα Έπρεπε να έχει αυτοδυναμία και βάλε και Όμως θα τα πούμε μετά Ναι έχει μείνει μοναχός χρόνια, Να χίλια χρόνια να ναι. Πάντα μπρος, Πάντα μπρος Και εσείς νομίζετε και Ότι Μόνο η οι έτσι βγάζουν τραγούδια, οι αριστεροί και έτσι. <μμή> η Στρούγκα νομίζει ότι δεν έχει τραγούδι. <μή> Για άκου. <μή> Για τον αρχηγό πάντα. <μή> Άσε μας μω <μόρι>. ρε, <μή> εντάξει, είμαστε <είπες. μή> Είναι παιδί σε... <μή> άκου τώρα τραγούδι η Στρούγκα. <μή> Αυτό είναι της <μή> Για τον αρχηγό. Να γυρίσει Να τη τη γαρδιά με τον πόνο σύντροφια. Μα αφιέρειε η Να σέδουμε στην αρχή, Να γυρίσεις στην πατρίδα του λαού μα η να και arsi che ti rega Καραμαλί Ναι, του κάνουν κόλπο όμω τώρα μαζί μαζί νομιά, ναι. να άκου, άκου, τώρα, σου πω, κατά τη γνώμη μου. Άκου, άκου, τώρα σου έχω τραγούδια για του αρχηγού. Άκου, άκου, έλα, για. Ναι, να γυρίσει την πατρίδα. Αυτά είναι για άλλον αρχηγό. Και οι πλαγιέ τον καρτέραγαν και τα νησιά. Όλοι τον καρτέραγαν. Πίκρα όμως η Στρούγκα Α, πα, πα, πα, πα, πα πα πίκρα Το παλικάρι μας Το παλικάρι μας καμάρι Το μας. καμάρι μας Αυτό ήταν τότε το παλικάρι μας και το καμάρι μας Καραμαλί Καραμαλί Καραμαλί, καραμαλί. καραμαλί Καμκρουμ Λοιπόν, εσείς τώρα νομίζετε ότι μόνο η Στρούγκα έχει τραγου... τραγούδι για τον αρχηγό Νομίζετε ότι δεν είχε και το πασχόκ Μεγάλε Για ακου... Το οποίο είναι στο πνεύμα του ακριβώ. Άκου, άκου τώρα για άλλον αρχηγό. Ναι και νέοι, νέοι. Μαζί προχωρούμε. Μαζί. Στο χτίσιμο της νέας Ελλάδα. Πάντα μαζί. Μαζί. Προχωρούμε στη νέα νίκη. Άκου για να τώρα. Να κατοχυρώσουμε τις λαϊκές κατακτήσει. Μαζί. Και να ανοίξουμε διάπλατες τις λεωφόρους. Που οδηγούν στην ολοκλήρωση. Του αράματος τη αλλαγής Είσαι αναδικατάστατος Στη μνήμη μας εχμάλωτος είσαι Αιώνια θα Πάντα θα ζήσεις. πάντα Με στη ψυχή του καθενός <σχυρ> Θα είσαι φάρος, φωτεινός Φωτεινός, φάρος, όχι Και θα μας κατευθύνεις Θα μας κατευθύνεις, ναι. Καλύτερες, αέραε του πληκάτσα Του αρχηγού του δύνατου Του άνδρα του σπουδαίου Με έναν ήλιο συντροφιά Ταξίδεψες σαν τα πουλιά Ανδρέα, δεν, δεν για μία Ελλάδα νέα Για μία Ελλάδα νέα Χαρά και ευθύνη Έλα, yeah, yeah, yeah. του Ο ζώτου, το όραμα της αλλαγής Γίνει τα στατός στη σκέψη εχμάλωνε. το σύστημα σκέψη Παντοτινά. Καλά τώρα. Σε ζήλεψε ο ουρανός. Σε ζήλεψε. Είδες; Έτσι Ήταν πολύ τρανός και τον ζήλεψε ο Ουρανός. Αστέρι του να γίνει. γίνει αστέρι. Με γίνει αστέρι. Είχε, εκτός ο Παστέρι είχε και αέρα του Του αρχηγού του δυνατού Του άντρατους του Θεού Ναι, μπορείστε <συμή> Όχι θα σας αφήσω έτσι ρε Σας <συμή> παίξω όλους <συμή> έτσι τους αρχηγούς ρε <συμή> Σαν τα πολλιά <συμή> ταξίδι της Αντρέα Σαν τα πολλιά <συμή> <συμή> Έλα Έλα για Σαν τα πολλιά ταξίδι της Αντρέα Όχι, συναίνει, αλλά ως την εξουσία Βέβαια Τι σ' έκαναν Ανδρέα μου του Ανδρέα Του Έλα Του άνδρα του σπουδεού Να καλά φίλε Με έναν ήλιος, τροφιά Έλα σε καψούρεψα τώρα Ταξίδεψε σαν τα πουλιά, σαν τα πιά Έλα Έλα, γεια, γεια, γεια Αντρέα, Παπα Αντρέου Βόγκα, Αντρέα, Παπα γυναίκες Γυναίκες Λες και ναι Και παιδιά Όλοι μαζί Όλοι μαζί Μαζί Για τη νέα νίκη Νέα Έλα Ωσε Αντρέα να σου πονικήσαμε Πάρε και τώρα και γένω Αγκορχινού, έλα, όσαι, λοιμώ μεγάλε πίκρα η στρούγκα που λες, είδες ο Αντρέας, ενταπλιά ταξίδιψες στον ουρανό. <σέχει> Μα και έγινε αστέρι, Κοίτα και ήταν και ο ιτός. Πίκρα η στρούγκα, δηλητήριο η στρούγκα που λες χθε, 92 χρόνια ρε, μετά από 92 χρόνια ρε, καταλαβαίνεις, ο, ο, ο, ο, ο παπα δεν είναι στη Βουλή, μετά από 92 χρόνια. Τι μου λε τώρα, <ΣΣΟΥ> λοιπόν που λες Ελινάρα μου, πίκρα, δηλητήριο η στρούγκα <ΣΣΟΥ> ε, Τι τώρα, εσύ φαντάζομαι ότι θα το ανέλυσες το θέμα χθες Τι είπαν πάλι χθες ρε μου να πούμε <ΣΣΟΥ> Άσε πίκρα να πούμε, μπα μπα κερ Μπαλβαφώτες ο Κουρέλας Το σκίσαμε, ο λεβέντης Λοιπόν τι, τι είδε, ας πω τι είδα εγώ καταρχάς πριν μου πες τι είδες εσύ Εγώ είδα ένα πράγμα Ότι όχι στην εξέδρα που μίλησε ο Αλέξης Αλλά σε κάποιο άλλο περιβάλλον φαντάζομαι πιο έτσι Και καλά να πούμε Πολύ σύντομα θα μιλάει ο Θεοδωράκης αυτό φαντάζομαι Τώρα όλα δηλαδή Αυτά που λένε ξέρω εγώ κρατάνε τον κουστάκι του Καραμαλή για πρόεδρο Και δεν θα πάει για πρόεδρος γιατί θα γυρίσει τη Νέα Δημοκρατία και τέτοια. Σαν πρώτη ματιά φαίνεται ένα Ότι τη Στρούγκα την πάνε για διάλυση Λοιπόν αλλά το, το εγώ τους βγάζω το καπέλο πάντως έτσι Η δύναμη του Αλέξη χθες δεν θα ήταν 149 έδρες θα ήταν πάνω από 160 165 και βάλε Πόσο χρόνο πριν Τα σχεδιάσαν τα ποτάμια Και τα όλα τα κόλπα Τελείες άνω κάτω Ερωτηματικά και τέτοια Λοιπόν αυτά Όλα Και τώρα το έχουν το Έχουν τώρα το ποτάμι Εγώ αυτό είδα χθε Ότι πολύ σύντομα από κάποια άλλη με... μεριά τόπο ορίζεται. πίκρα η στρούφια. εγώ, ναι, κι εγώ. Εγώ το έλεγα. Άντε, καλό κουμπί. Λοιπόν, τι φτιάξαντε δουλειά. Τέλος πάντων, κυρία μου και κυρία μου, εκείνο που έχει σημασία είναι ότι... Η Ελπίδα ήρθε Εντάξει, λίγο μας ήρθε λίγο αυτό Αλλά εντάξει, ήρθε η Ελπίδα Λοιπόν Και χάσαμε πάντε Χάσαμε τι δεν έχουμε τα μήλου Σαν πίσω να έχουν μπει τα μίλια και μέσα Ξεκουλιαστούμε στο γέλιο, δεν μας μείνει άντερο Λοιπόν, βέβαια Εγώ στο γέλιο Παρακολουθώντας την ομιλία Του νικητή χτες του αρχηγού Πέβλημα κάτι σημαίε που κουνάνε κοιτάω σχολικοί φύλακε γράφανε σημαίε, ακολουμένη έρθει και δεν κατέβηκαν και, και οι οικοδοι, ξέρουν, άνεργοι οικοδόμη. <σκυρίζει> θα μου πεις δεν είναι, υπάρχει περίπτωση του προσλάει κανένα στου άνεργου οικοδόμιου. <σκυρίζει> Εντάξει, ρε, παιδί μου έτσι μια παρατήρηση έκανα. <σκυρίζει> ε, φαντάζομαι ότι από σήμερα θα ετοιμάζονται οι κατάλληλοι των επαναπροσλήψεων. Πίκρα σου λέω δηλητήριο Ιστρέφ. Μηλάμε. Με πήγαν ένα φίλο τηλέφωνο όταν παίζανε τα τραγούδια των αρχηγών. Και μου είπε, δεν τελειώνει, μου λέει η Γιάννη, η Μαυρίλα να πούμε, παρόλο το ότι ε, έπαθε αυτό ο κόσμος τόσα χρόνια να πούμε, είδες ότι πήρε, έδωσε 27-28% μεγάλης, τρελός, θα πεθάνει η Μαυρίλα, εδώ πέρα. Δηλαδή εσύ έχεις την εντύπωση ότι όλο αυτό που πήρε ο Αλέξης το 38% πόσο πήρε είναι ασπρίλα, είναι ροζίλα. Τι είναι δηλαδή. Που Ξέχασες ότι οι, οι, οι πρώτοι χουντικοί Κατατρεγμένοι ξέχασες που πήγαν Και ενταχθήκαν Τα πως τα ξεχνάς αυτά μεγάλε Ήρθε <Ρι> να το του τώρα Λοιπόν τέλος πάντων. <Ρι> Δεν τελειώνει η μαυρίλα μεγάλε Απλά το θέμα είναι τώρα Που θα σπρώξουν τη στρούγκα Διότι α ξε, ε, Να με γολαχτάρισα σήμερα έτσι Έπαθε λέει Ακούστε τι έπαθε ε, κάποιο επεισόδιο έπαθε απ' τη χαρά του και από το ποτό που κάνα χθες στο Μητσοτακουλέικο ο Μητσοτάκης κάτι έπαθε, συγκοπεί λέει άμεση από τη χαρά του ξέρω και από τα γλέντια και τον έτρεχαν βραδιάτικα στο νοσοκομείο πήγαινε το γλιντοκόπι στο Μητσοτακουλέικο γόνα, χαμός γινότανε λοιπόν, τώρα τι θα γίνει με τη Στρούγκα είναι το πρόβλημα διότι όλα τα άλλα όπω καταλαβαίνει, ε, από σήμερα. Περιμένουμε και ο λαός ξανάστηλε τους μπουμπούκους, τους βορύδιδες, μιχάλης, σε παρακαλώ, δεν ξέρω κιόλας νομίζω, ναι, ότι σίγουρα, τι, θα λείψει, θα λείπει ο μπουμπούκος από τη ζωή μας και ο βορύδης, μάλλον ο βορύδης τώρα θα είναι απασχολημένος με τους παππούδες του και τους πατεράδες του, θα γυαλίζουν τα, θα γυαλίζουν τα όπλα, ναι. Γιατί πήρε την εξουσία η αριστερά στην Ελλάδα Παπα πα, και τι τία παθοβορίδες Και παρέα του ο, Χαμός σου λέω πίκρα <σομίως> Δηλητήριο η στρούγκα Παπαπαπαπα πα, πα, πα, πα, πα. <σομίως> Και <σομίως> ο πάνω <σομίως> Πάνος θα κάνει κυβέρνηση Με το <σομίως> Ναλέξη <σομίως> Με το ποτάμι δεν νομίζω να δεν νομίζω να δεχτεί ο Θεοδωράκης, διότι άλλον σκοπό, για άλλον σκοπό τον έχουν εκεί να παίξει για Στρούγκα. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Yeah, yeah, yeah. «Μόνος ή πάνος» ρωτάει ένας ε, φίλος ε, τηλεακροατής εδώ, yeah. πονήραος. Wow. Ρε τελειώσατε ρε Αμέσω να ρίξετε την κακία σα, σημασία έχει κυρία μου και κυρία μου. Τέλο πάντων, ότι ε, τώρα, α ναι, σκέψου τώρα. Όμω, κοίτα να δει. Απαντώ στο φίλο που είπε ότι η Μαβρίλα δεν τελειώνει. Φυσικά δεν, δεν τελειώνει η Μαβρίλα. Ξέρει πόσο πήρε η Στρούγκα χθες, η Νέα Δημοκρατία. Νομίζω 27 πήρε μόνο. Ε, για βάλε και το 5-6% που πήρε Χρυσή Αυγή. Πού ήταν αυτοί, όταν έπαιρνε η Χρυσή Αυγή 0, τόσο πού ήταν αυτοί, τι ψήφιζαν. Τι ψήφιζαν, κουκοέ; Πρόσθεσέ το λοιπόν σε χρυσή αυγή Πρόσθεσε και τους ανέλ, Εντάξει, μην μισκάς Παιδιά της τρούγκας, είναι Λοιπόν, τι άλλο θες να σου προσθέσω Να δεις ότι το νούμερο Μπορεί να πλησιάζει Στο 40% μεγάλη η μεγάλη μαυρίλα Με τίποτα σου λέω Όπως το πες, έχεις απόλυτο δίκιο Παρακαλώ καλό. 39,40 μου λένε να στείλει τη εδώ. Βεβαίω. Τώρα για, για ποιου λόγου κάνανε αυτή την ιστορία, αυτοί ξέρουν για του λόγου που κάνανε και το Θεοδωράκη Να λοιπόν ο πρώτο λόγο που φτιάξαν το Θεοδωράκι. Οι 160 τόσε, μπορεί και 170 έδρες του ΣΥΡΙΖΑ. Να ο πρώτο λόγο. Να και ο, το θέμα με τη Στρούγκα τώρα, τι θα γίνει με του. Να όλα. Αν, μεταξύ μεγάλε πρόσεξε τώρα. Αυτοί κάνουνε. Τώρα θα τρέξουνε για ιστορίε. Όλοι θα κάνουν συνέδριο εντωμεταξύ. Όλοι θα κάνουν συνέδριο, θα κουβεντιάζουν, θα κουβεντιάζουν, θα κουβεντιάζουν και εσύ θα είσαι ακόμα άνεργο, άνεργο, άνεργο. Ε, ποχρεώσεις, υποχρεώσει, υποχρεώσει. Λογαριασμοί, λογαριασμοί, λογαριασμοί. Εφορίε, εφορίε, εφορίε. Το θέμα είναι το εξή τώρα. Άκου τώρα, μεγάλε. Σήμερα, αύριο, μεθαύριο, σε μια εβδομάδα να πα σε δημόσια υπηρεσία η οποία θα σου έχει στείλει κατασκετήριο και να σου πει ο δημόσιο υπάλληλο αυτό λέει ο νόμο. Ε, και τι κάνεις να πούμε Θα έρθουν τα ροζ μάτ να, σε... ξε... να ξεμπλέξουν τον ταλέπορο που θα σου πει αυτό Τι θα γίνει δηλαδή Αναμένουμε Γεγονός πάντως είναι ότι 38% ήταν η αποχή Πρώτο κόμμα όπως πάντα Βγάλε όσο θες από αυτούς που δεν μπόρεσαν να πάνε να ψηφίσουν Υπάρχει μια μερίδα η οποία του συχάθηκε. Του μιλάμε Άσε τώρα τον ήλιο που θα τον ανεβάσει Άρα τον ανέβασε ο Ανδρέας Τον ανεβάσει και ο Αλέξης τον ήλιο ε, Σας ευχαριστώ από τα βάθη της καρδιάς μου Μάλιστα να ακούσαμε και για πρώτη φορά Τον Αλέξη να ομιλεί χθε για πατρίδα και έθνος Σε δεύτερο πλάνο βέβαια Διότι δηλαδή σε πρώτο πλάνο ήταν πάντα η Ευρώπη Οι λαοί της Ευρώπης Και παρέα με την Ευρώπη Και χωρίς Ευρώπη δεν κάνουμε Θα τα δείτε τα μαντάτα κι εσεί με την Ευρώπη σας σε λίγο καιρό Γεγονός είναι ότι πρέπει να αλλάξουμε και σήμα στην εκπομπή εμείς Αλλά Αλέξη να το αλλάξουμε μόλις φέρει στην αξιοπρέπεια Μόλις φέρει την αξιοπρέπεια Και δεν νιώθουμε ότι είμαστε υπό τις κατοχικές δυνάμεις της Μέρκελ Και τον άλλων θα το αλλάξουμε το σήμα Να είσαι σίγουρο, Να είσαι σίγουρο γι' αυτό Αρθήκε, αφού ήρθε η Ελπίδα, θα φέρει, είπε: Θα φέρει στην αξιοπρέπεια, φέρτηκε την αξιοπρέπεια. Φέρνει και την αξιοπρέπεια. Να σου θυμίσω ότι είχε πει εκείνο ο Μάγκα ότι η πείνα έρχεται και παρέρχεται. Άπαξ και φύγει η αξιοπρέπεια, δεν επανέρχεται. Εγώ απλά θέλω να σου θυμίσω ότι η αξιοπρέπεια έχει φύγει εδώ και πολύ καιρό. Εξάλλου το δείχνει και η ψήφο του ελληνικού λαού χθε ε, σε όλο αυτό το πράγμα. Του, ε, του, λαϊνό, ναι, ναι, ναι, ναι, του λαού, ενώ, ενώ, ενώ, ενώ, Λοιπόν, α, για να καταλάβεις τώρα ας πούμε Δεν κάνει η Βουλή χωρίς Τζάκρι Πρώτη σε ψήφους Τώρα είναι με το ΣΥΡΙΖΑ η Τζάκρι, η Ραχίλ Ο Παραστατίδες ο τεκτονίδες αυτή ήταν Πασόκ και η Ραχίλ Ανέλ Και στην περιοχή τους βγήκαν πρώτοι Καταλαβαίνεις μεγάλε Δηλαδή δεν είχε ο ΣΥΡΙΖΑ Ας πούμε στην περιοχή της Ανέλ Της ε, Ραχίλ Ένα πρόσωπο σιριζαϊκο ή στην περιοχή της Τζάκρυ δεν είχε και δεν είχε τόσο πολύ βαθιά μαχιό κμηγάλι ε, μεταξύ το, το χοντρό γέλιο είναι ότι ο Βενιζέλος στη Θεσσαλονίκη στην περι, εκεί στην περιφέρειά του έχασε από το Λεβέντη σε ψήφους. την έδρα την έδρα την έχασε γιατί πήρε περισσότερες ψήφου ο Λεβέντης την έχασε λέγοντας, λόγω του ότι δεν μπαίνει ο Λεβέντης στην Βουλή την παίρνουν αυτοί την έδρα, αλλά σε ψήφους απόλυτους έχασε Έχασε. Το θέμα λοιπόν είναι τώρα, μέχρι να βαρεθούμε τα, τις καινούργιες μουτσουνίτσες, λοιπόν ότι θα ησυχάσει λίγο το μάτι μας και το μας από αυτή τη φασιστομούρη και από άλλες φασιστομούρες και να τύπου Βενιζέλου, Μπομπούκου, αν και νομίζω από τον δεν πρόκειται. Παρακαλώ. Λέβαια! <στολίου> Αμάν μω Αμάν μου. Γιατί ο Σαμαράς προηγούμενος πήρε 70 τόσες έβρισκες <στολίου> Ε, ναι. Και κατατύχει δεν το καταργήσαμε. <στολίου> ναι, <κάτσινα> στο <στολίου> ναι, ναι, κάτσε να Ναι, ναι. Μεγάλη αυτό που λες τώρα, κοίταξα να δεις κανέναν, ο ΣΥΡΙΖΑ Κάνει πράξη όσα έλεγε τόσα χρόνια και βάλει την ε, άδολη και ανώθευτη απλή αναλογική Καταλαβαίνεις γιατί σου λέω ότι τη στρούγκα τη της κάνουν ασθενόμα μα της στρούγκας Τα ποσοστά αυτά αλλάζουνε άρδυν Οπότε καταλαβαίνεις τώρα να αλλάζουμε Ζούμε ιστορικά πράγματα ρε, αλλάζουν όλα Φαντάζεσαι να κάνει πράξη τώρα ο, ο ΣΥΡΙΖΑ δεν ξέρω, Έχει και δικαίωμα τώρα να αλλά το εκλογικό, δεν το γνωρίζω αυτό. Να ρωτήσουμε. Θα το κάνει απλή και ανώθευτη, αναλογική. Αχα. Καταλαβαίνει, βάζει τώρα με το νου σου. Τι συμμαχίες θα χρειάζονται με μπροστάριδες, ποτάμια και τέτοια γιατί αυτοί θα τα έχουν τα ποσοστά. Ποιο νομίζει θα τα έχει Λοιπόν, τέλο πάντων, κυρία μου και κυρία μου, ο Μπεμπέζιενή, λοιπόν, θα ξεφορτωθούμε λίγο αυτή την κατάσταση και θα περιμένουμε βέβαια ε, να δούμε. Περιμένουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Ε, τι θα γίνει με όλα αυτά από τα εξοπλιστικά, τα υποβρύχια, τις υπογραφές, τα ναυπηγεία. Θα περιμένουμε, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο. Εκτός κι αν όλα αυτά ο ε, ως κολυμβήθρα του Σιλοάμ. Δεν ξέρω, να, να την κάνουν με λαφρά παιδηματάκια. Ναι. Θα δούμε. Θα δούμε. Οι μέρες θα δείξουν. Οι μέρες θα δείχνουν. Εσύ θα συνεχίσει να είσαι άνεργος, ανασφάλιστος τα γνωστά. Εκτός καν αν όλα αυτά έγιναν από σήμερα δηλαδή αλλάξουν Γιατί, εντάξει, δεν περιμέναμε να οι υγριές για μια κονσέρβα στο, στο σούπερ μάρκετ Ούτε ε, να σηκώνουν τα ATM οι πελάτες Αυτά ήταν γελοιότητες των βουβούκων Αλλά, αλλά, αλλά 92 χρόνια ρε 92 χρόνια πως θα ζήσει αυτό το κοινό φαντάσου τι σηκώσαν σε μισθού και αυτά 92 χρόνια άστατα οι Παπαντρέιδες από την Ελληνική Βουλή 92 χρόνια μιλάμε μεγάλε <χω> πως θα ζήσεις χωρίς Παπαντρέα 92 χρόνια στη Βουλή <χω> <χω> ο! <μιούν> Α! και ο Μπέμπέ ο Μπένις, το είπε του Παπαντρέα χθε, ο οποίος βγήκε πρώτος τσουπ ο μίλησε, ο πρώτος, πάλι θέλει να σώσει την Ελλάδα. Παρακαλώσου. Έλα, καλώς. Ναι, αυτό yeah. Πρώτη φορά ψεκαστικά. Πρώτη φορά ψεκαστικά. Ελα για, για, για. Ελα για, για. Οπα! Γόσε, βίδεmba. Λέφων. Τι σού λεγαν; 92 χρόνια μεγάλε. 92 χρόνια. Πα, πα, πα, πα. Εν 92 χρόνια, χρόνια καντι να φέρεις συναδής. A la Με ζωή μου λέει ένας φίλος εδώ μου λέει για τα περίεργα παιχνίδια που κάνει ούτε ο καλύτερος μυθής στο, τον λένε και δεν μπορεί να τη γράψει Άκου μου λέει τι έγινε ε, με τους Ανέλ μου λέει βγήκε ο Νικολόπουλος στην Πάτρα άμα δεν έβγε ο Νικολόπουλος στην Πάτρα ποιος θα έβγαινε ε, λίμον λοιπόν. ο οποίος μου λέει ήταν βουλευτής ε, όταν σκότωσε η νέα δημοκρατία του την Πονέρα στην Πάτρα τότε που ο Τσίπρας ήταν στα κάγκελα των, των καταλήψε και σήμερα μου λέει ο βουλευτής της δολοφονικής ε, ιστορίας με τον Τυμπονέρα εκείνη τη εποχή θα συγκυβερνήσει με τον Πιτσιρικά που ήταν στα Κάγκελα. Είδες πως είναι η ζωή μεγάλε. Α, είδες η ζωή αυτή την κολοτούμπες κάνει και την γύρω κάνει. Χαμός κυρία μου και κυρία μου. Εμείς δεν θέλουμε να πούμε με πολλά πάρα πολλά. Ε, εκείνο το οποίο πάντως είναι γεγονός ότι προσώματα σαν τον κύριο Βαρουφάκη και Λούκα Κατσέλη θα είναι μπροστά στο κυβερνητικό έργο του Αλέξη Αλέξη να σου πω κάτι εδώ προχθές πιάσαν ένα γιατρό ο οποίος είχε τα ταρίφα 250 ευρώ για το μάτι και επειδή ο, ο ταλέπορος που πήγε τον πατέρα του εκεί πέρα του δώσε 250 του ζήτησε και άλλα 250 δεν άντεξε δεν είχε ο άνθρωπος και το, τα προσημείωσε και τον βουτήξανε τι να κάνουμε τώρα που θα πηγαίνουμε, μήπως μπορείτε να μας συμβουλέψετε που θα μας ξεσκίζουν οι δημόσιοι οι υπάλληλοι οι γιατροί και τέτοια για φακελάκια Τι αν κάνουμε, τους βαράμε Θα μας υπερασπιστείτε ή Θα μας στείλετε να πούμε σούμπιτι Σούμπιτις του όχι σούμπιτι Λέμε να βαράμε τώρα, να τη λες Να καμιά μπάτσα Την ώρα που θα μας λένε Ρίχτα, αλλιώ δεν γίνεται... Η δουλειά σου. Ε, η ελπίδα έχει στο μενού, τα έχει στο μενού, αυτά, η. Ή... Λέμε ρε μου τώρα, και εμεί τώρα τι μα πιάνει. Τέλο πάντων, κυρία μου και κυρία μου, εκείνο που έχει σημασία είναι ότι ο Ομπάμα ε, έστειλε μήνυμα, ελπίζει σε στενή συνεργασία με τον Τζίπρα. Ο, να σου πω τη γνώμη μου, πιστεύω ότι ο Ομπάμα φοβήθηκε. Σου λέει, κάτσε μην έρθει προ τα να πούμε και με αλλάξει τη την κατάσταση και στην Αμερική επειδή αλλάζει όλη η Ευρώπη Είναι γέλιο τώρα να ακούσω ότι να ακούσει χθε. Τέλος πάντων δεν θέλουμε να γίνουμε σήμερα ε, Με ψήμερη Α μην κοιτάς το βρακί σου πόσο πλημένο είναι και να κοιτάς το βρακί Ευρώπης η Ευρώπη, η Ευρώπη δεν κάνουν χωρίς Ευρώπη μεγάλη Δεν κάνουν χωρίς Ευρώπη Δημαξία Αλέξη μου εγώ θα σου το πω για μία ακόμη φορά στην ιδρυτική τη διακήρυξη η Ευρώπη δεν λέει αυτά που σερβίρει τον κόσμο και σερβίριζες και χτε νικητή. Ον. Στο μέλλον θα τα δει, θα τα διαπιστώσει κι εσύ τι λέει. Ευχόμεθα πάντως όπω όλοι εύχονται να ρέουν τα χρήματα. Σήμερα έμαθα ότι άνοιξαν 470.000 επιχειρήσει τι πόρτε του ξανά. Από τι 500 που έκλεισαν οι άλλοι την κοπάνησαν για Ακαπούλκο. Και ε, είπαμε όπως, είπα, ε, όπως είπαμε Οι λίστες επαναπροσλήψεων Πάνε και Παρακαλώ Ά, Αλλά θα τι είναι η ευρητική διακήρυξη Θα Έλα Θα δει τι είναι η ευρητική διακήρυξη τη. Ε... Ευρώπη. Θα τα δούμε όλα στην πράξη, περίμενα. Εν τω μεταξύ, τώρα εκείνο που έχει σημασία, λέξη επειδή έχουμε κατά καιρού ε, πατρονάρια από αυτή την εκπομπή, να σου πούμε ότι αφού στηθεί όλη αυτή η ιστορία, και αφού βγάλετε και το κουφάι, κάποιο κουφάρι θα βγάλετε πρόεδρο Δημοκρατία. Ε, λογικά, ε, πολύ σύντομα θα αρχίσουν ε, οι προβοκάτσικε. Εντάξει, να έχετε το νου σα στι προβοκάτσικε, θα προέρχονται από διάφορου χώρου. Οπότε να έχετε τον νου σα και εκεί Ξέρεις Δεν αργεί να γίνει το Ο Πέταλος Λοιπόν α, ε, Άμα έρχεται προσωπικά να σε συγχαρεί Ο Μάρτιν Σούλτς για την ε, Επιτυχία σου ε, Εντάξει δεν θες τίποτα άλλο Να ε, Και τώρα βέβαια Τηλεφώνησε ο Μάρτιν Σούλτς και έρχεται στην Αθήνα Πρόκειται για ιστορική νίκη Μας λέει ο Μάρτιν Σούλτς τώρα Ο Ναζίστας Μιλάμε ότι άμα το, το, τον μυρίσεις μυρίζει αυτή τη ναζιστήλα, ρε παιδί μου. Πώ μυρίζαν τα πτώματα εκεί στο Auschwitz, ναι τα κάμε. Πρόκειται για ιστορική νίκη μα είπε ο Σούλτ. Είπε στον πρόεδρο, στον Αλέξη, τον πρωθυπουργό. Και θα κάνει ότι περνάει από το χέρι του να μας βοηθήσει ο Σούλτ. Μεγάλε με ο Σούλτς άμα δεν έχουμε Σούλτ στο μενού, δεν γίνεται τίποτα. Μάλιστα. Πλακώθηκε όπως είπαμε ο Βενιζέλος με τον Παπαδρέα. Ο Βενιζέλος τον είπε τον Παπαδρέα ότι είναι η αιτία που δεν βγήκαν τρίτο κόμμα Αχ καλά τώρα σε παρακαλώ Και ο Μπαμπαντρέα του είπε εμείς δεν συνεργαστήκαμε με Μπαλτάκους Και με τη Χρυσή αυγή, για, το, για το θέμα της τη τρίτη βγήκε και Χρυσή Αυγή Τρίτη βγήκε η Χρυσία βγήκε είναι ένα μεγάλο και το τόνισε χθε η Λιάνα ικανέλη ακούγοντά Ακούγοντάς την κάποια στιγμή Ότι ας πούμε αυτό το 751 Ωραία και το επανέφερες Τι έγινε Απ' τη στιγμή που έχει γραφεία ενοικιάσεως σκλάβων Δηλαδή εργαζομένων Οι οποίοι δουλεύουν και με δύο και με τρία Και με κατωστάρικα και με 150 ευρώ Δεν παρατάχεις τα χαρτιά εσύ 751 Τι έγινε αλλά εμένα έχω μια απορία. Ο κατώτατος μισθός του δημόσιου πόσο είναι. Γιατί εκεί με το που θα το... Αν είναι κάτω από 751 και αύριο πεις 751 δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Τσουπ θα δοθούν. 751. Λέμε τώρα αλέξη. Λέμε ρε αλέξη. Opa, ναι, αλλά ε, άμα βγάλει τη Χρυσή Αυγή, όπως είπε ο Θεοδωράγκης Τρίτη δημοκρατική παράταξη της χώρας Χωρίς λεφτά, χωρίς προστάτες, χωρίς συμφωνίες και συντεχνίες Καταφέραμε το ακατόρθωτο Μεγάλα είναι, ακατόρθωτο, όπως και να το κάνεις Πότε βρεθήκαν αυτοί, πότε θα συντεριάξαν Πότε πήραν 5-6% πήραν Μόνο αυτοί το ξέρουν Εντελώς να σου θυμίσω την ιστορία του συνασπισμού και του ΣΥΡΙΖΑ η οποία προερχόταν από άλλο χώρο περιμένοντας εκεί στη γωνία με το 3% με περίοδος που μπαίνει δεν μπαίνει στη Βουλή του εδώ ξεκινάει με φόρα, ξεκινάει με 5-6% έτσι λέμε τώρα αν συνδυάσει απλές άδωνες αναλογικές αυτές πάντως, που τον είδα ε, αυτό μου πήγε στο μυαλό να μιλάει σε, σε λίγο, όχι σε πολλά χρόνια Σε λίγα χρόνια Από ότι ο συνηκητής κάποιων εκλογών Ή ο σύμμαχος με κάποιον Όλο αυτό το, το Ρουλουμπουκιστάν Για να πρωθυπουργέψει και αυτός σε αυτή τη χώρα Τέλος πάντων κυρία μου και κυρία μου Εδώ έχουμε γλέντια και χαρές Και πανηγύρια Η στρούγκα μόνο που το δηλητήριο Η στρούγκα τι να σου λέω Λοιπόν, ε, σημασία έχει τι θα γίνει από... Από αύριο, από σήμερα, ήδη στι 10.30 έχει συναντηθεί ήδη ο κύριο Τσίπρας με τον κυρίου Καμένο. Το καεί το πελεκούδι για να δημιουργήσουν κυβέρνηση. Και εμεί εδώ θάμαστε είμαστε. Διότι μπήκε, ξέρει τι πράγμα έχει μπει στη Βουλή: καινούριο. πά. Πα, πα, πα. Μια παράκληση. Παρακαλούμε να του βγάζετε πολύ στα κανάλια να κάνουν ομιλίε στη Βουλή. Παράκληση θερμή Διότι εντάξει μα δεν μας μένει τίποτα άλλο Να παρακολουθούμε αυτούς τους σωτήρες Τι άλλο να κάνουμε Αχα Τι λέμε Μάς αμάς καλό Αυτά Τι σου χωρεύω Έτω μεταξύ το κύριε Παρμαφώτος Α Πήρε μηδέν 0 τόσο Μιλάμε Έπαθο κερ Παρπαφώτος Έπαθο κερ Παρπαφώτος Νίλακα Ω Ψυχικό και φιλοθέοι 49% Ψήφισαν ΣΥΡΙΖΑ Παρακαλώ Ότι λέμε αυτό το ρωτήσαμε πρώτα. Ναι, ναι, ναι, ναι. Έχουν τέτοια φίλοι. Ναι, ναι. Όχι, δεν έχουν τη Δημοκρατία. Έχουν αυτούς... να ένας τηλεακροατής τώρα, όταν έγινε στην κυβέρνηση ο κ. Μπαλμαφώτος και διόρισε τους οπαδού του σε θέσεις και τέτοια, αυτούς θα τους απολύσουν τώρα. Πώς θα τους απολύσουν τα μεγάλε. Αφού όταν διορίζεις εκεί δεν αυτοί αυτή είναι, είναι νόμος Είναι μπάστακες Αυτή είναι εκεί τώρα απλά ψηφίσαν Πασόκ ε, Όχι Πασόκ ε, Τέλος το ίδιο είναι Εντάξει, Κάποιο Πασόκ ψηφίσαν mm -hmm. Τέλος πάντων Γεγονός πάντως είναι ένα ότι η ταξική εχθρή Του Της αριστεράς παράταξης Ψυχικό και φιλοθέη Ψήφισε 49% ΣΥΡΙΖΑ Και μόνο 20% Μόλι 20% την συντηρητική στρούγαν, <Τεμπισε> του Ινικοκυρέοι, δηλαδή, ξεχύθηκαν. Αμά, τι τα έπαθαν οι νοικοκυρέοι. Αμά. Και μεταξύ, παιδιά, συγνώμη δηλαδή. Δεν δε θέλω δεν δε θέλω να δώσει. Ναι ναι ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Ωραία βουιά, χαρά. Ακριβώ όπω το έπεσε. Όλοι οι όλοι οι δεν θα μα πάρει στα Καγέννη. Τώρα είναι με το ΣΥΡΙΖΑ. Ποιο, ποιο θα είναι, ρε, με εμένα. Εν μεταξύ γλεντά, σου είπα, Όλοι θα γλεντάσουν σε αυτέ τι εκλογέ. Ακόμα και ο Μπερπαφότο, ο κουρέλα γλεντάει. Πανηγυρίζουν τώρα στον μπερι, στο Περισσό. Είναι κερδισμένο το λέει. Είναι κερδισμένο το κόμμα, λέει. Με το 547 που πήρε. Μάλιστα. Ωχ. Τι να είναι. Οχ. Τι ξεπεριμένει, μεγάλε Ωχ. Οχ. Τον Τάι Λίνκε, λοιπόν, για την νίκη του ΣΥΡΙΖΑ ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Άνοιξη. Οχ. Οχ. Οχ. Οχ μήπως θυμόσαστε την Αραβική Άνοιξη που κατέληξε και που συνεχίζει να να είναι Ξεκίν... άμα σου λέει τώρα ο Γερμανός Αριστερός ο Γερμανός Αριστερός ότι ξεκίνησε η Ευρωπαϊκή Άνοιξη και γλεντάει να πούμε μεγάλε κοιμήσου ήσυχος κοιμήσου ήσυχος εμείς εδώ θα είμαστε για να παρακολουθούμε ε, και τις τροπολογίες Και να παρουσιάζουμε τους νόμους και όλες τις ιστορίες Όπως κάναμε όλο αυτόν τον καιρό Όπου οποιαδήποτε παρασπονδία γινόταν Την παρουσιάζαμε θα μου πεις εκεί και τι έγινε Υποχρέωσή μας Υποχρέωσή μας Βέβαια εδώ δεν ακούνε ε, οι οι ψηφοκουβαλητές τους ίδιους, τους αρχηγούς τους Τι λένε, τους ε, Των κομμάτων τους Θα ακούσουν την είδηση από εμά Σε περικαλώ Και την περώτησε ο άλλος τώρα να πούμε Αν θα Θα απολυθούν αυτοί που διοριστήκαν Για περίμενε να δούμε τώρα Τους καινούριου διορισμούς Περίμενε Περίμενε να δούμε τι θα γίνει τώρα Είναι 10 και 40 Ο Πάνος με το Αλέξη η... Τα πάνε για να κάνουν κυβέρνηση. Παρακαλώ. Δεν hey, hey, hey, hey, hey. <Κι Κι> είπε <Κι> ότι καταργεί <Κι> το έρθιο. <έπτυα. Κι> Συγγνώμη, κύριε. Συγγνώμη, Μήπω <Κι> είσαι παράλογο. Δεν σου είπε κανένα ότι θα καταργήσει την επορία. <Κι> Τον έρθιο <έπτυα. Κι> το ότι λέει ο νόμος Ο νόμος Ότι λέει ο νόμος Φαντάζεσαι Κάτσε να σου πω τώρα Φαντάζεσαι κανέναν Να πάει μέσα στην εφορία και να χτυπιέται Τσάπα σας ψήφισα ρε Για τον Νέμπια Φαντάζεσαι Γεγονός είναι κυρία μου και κυρία μου ότι η Ελλάδα έχει αντισταίνω Κυβέρνηση Ήρθε η ανατροπή Μα πως Ο Αλέξης με μπέρδεψε Με μπέρδεψε με την ελπίδα ο Αλέξης Και ξέχασα ότι ήρθε η ανατροπή Όχω Ανατροπημένε μου εσύ Λοιπόν μεγάλε Η ανατροπή Είναι εδώ η ανατροπή με την ελπίδα Πρωτοξάδερφα Φαντάζεσαι να πάει κανένας την εφορία και να αρχίσει να χτυπιέται. Λοιπόν, γεγονό είναι, περιμένουμε. Τι θα περιμένουμε, είπαμε. Εμεί τα περιμένουμε, αυτοί θα τρώνε μια χαρά. Εμεί θα είμαστε άνεργοι, ανασφάλιστοι, και αυτοί θα είναι. Το τι μπουμπούκι μπήκε καινούριο στο ναό τη Δημοκρατία. Πάπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαπαυρότητε. Ο καγκελάριο τη Αυστρία χέρετε για την νίκη του ΣΥΡΙΖΑ, ούχ θα δούμε ρε, που Έστειλε ο Φάιμαν, ο Καγγελάριος, συγχαρητήρια στον Αλέξη Τσίπρα Αν ε, θα μου πει, δεν θα του στέλνε. αυτά είναι ξέρεις ε... Άσε που σκιάχτηκε και ο Καγγελάριος Λες να κόψουν προς το δω πάνω οι αριστεροί καταλαβαίνει τώρα, μας κάνουνε κάνουν να... Α, πα, τι Γι' αυτό σας θεωροφοβήθηκα να σου πω Λέει εδώ τώρα ένας φίλος Είναι δυνατόν να πας για να τροπείς την Ευρώπη Και να σου στέλνουν συνεχαρητήρια τηλεγραφήματα Οι Αυστριακοί καγκελάριοι Οι Σούλτς και τέτοια Σκιαχτήκαν μεγάλε Γι' αυτό στέλνουν ε, συγχαρητήλια Τελεγραφήματα mm. Σκιαχτήκανα σου λέω Θα κόψω προς τα πάνω Αλέξα Θα ισοπεδώσει όλα σου λέω Αλλάζει Ευρώπη λέει. Τι μου λέει τώρα εσείς να πούμε Είστε, είστε με τη στρούγκα εσείς ναι. mm. Ρε μήπω επικραθήκατε τώρα Να mm. νομίζω ε? mm. Παπα δηλητήριο η στρούγκα χθες mm. Δηλητήριο mm. Δηλητήριο mm. Παρακαλώ mm. Να σου πω κάτι Λέει μια φίλη εδώ το πείραμα συνεχίζει Εγώ σήμερα προσωπικά δεν θα σου πω τι θέσει μου Ούτε θα τις ξαναπώ Για το τι θα γίνει με κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ Πριν πολύ πολύ πολύ καιρό Ψάξε να βρεις μέσα στα αρχεία των εκπομπών Και αν πέσω σε κάτι έξω Δέχομαι να γίνω υπουργός στη τιμωρία στον εαυτό μου ε. Αν πέσω σε κόμμα ή σε τελεία έξω ε, δέχομαι υπουργοποίηση Παρά το πρωθυπουργό Α Αλέξη Πρόσεξε μην αφήσεις Απόξω τον κολλητό μου Το στρατούλι Θα γίνουμε από πέντε χωριά χωριάτες Παρακαλώ Παρακαλώ Ναι Ποντέμος, ποτάμος, μετσερήμος έλα, έλα Έλα, γεια, ε, ε, γεια, γεια. Τε, Για το Θεοδωράκι είπα πολλά μεγάλη Δεν θα ξανα... Τώρα πήμε την αρχή για το Θεοδωράκι Είπαμε πάρα πολλά για το Θεοδωράκι Μπορείς σε παρακαλώ Α, ναι Δεν ξέρω Πρωθυπουργό να τον Α, Καλά Καλά Έχετε βίτσια να σου κάτι Τελεαγροατές μου Έχετε βίτσια εσείς έχετε βίτσια Τούτο σε εδώ να πούμε θέλει Θέλει το, το... Μα Δεν είναι ο Τσίπρας είναι πρωθυπουργός Δεν είναι βουλευτής άρτας ε... Αν κρατήσει την μια στην άρτα Μπορεί να κρατήσει στην πρώτη Αθηνών Θα δούμε θα αποφασίσει Λοιπόν, τώρα εσείς τι δω, ο άλλος ο προηγούμενος μου είπε Τι να σου πω, δε για το Θεοδωράκι Στάπα για το Θεοδωράκι, ποια είναι η άποψή μου Όπως τα δαχτές, τα πράγματα Σου λέω, και συνδύασε ένα γεγονός στο κεφάλι σου ε, Εάν γίνει πράξη απλή και άδολη αναλογική Που επαγγέλλεται εδώ και 40 χρόνια το κουκουέ σου Με συγχωρείς ο, ο με συγχωρείς ο ΣΥΡΙΖΑ Λοιπόν, ε, Βάλε στο μυαλό σου Λοιπόν βάλε στο μυαλό σου Τι σχηματισμοί Και τι ε, συμμαχίε Υπάρχουν έτσι Διότι αυτά τα 4-5% Δεν είναι 4-5% με την ε, Αναλογική Και δεν υπάρχουν 150 έδρες Και τέτοια να πούμε Και ιστορίες αλλάζει κατάσταση γι' αυτό σου λέω φαντάστηκα όταν είδα το Θεοδωράκι εκεί πήγε στο μυαλό μου έτσι όπως τον είδα δηλαδή η επόμενη κατάσταση τέλος πάντων ε, με αυτά και μετά όσο και ένα δηλητήριο να η Στρούγκα όσο δηλητήριο λύσαξε η Στρούγκα αργαλώ. Ναι, ναι, ναι, ναι. Πάσα ναι, ναι, ναι, ναι. καλά. Μα ε, πολιτικό τώρα και χώρο και πολιτική, αυτά είναι ξεχασμένα πράγματα. Θα πρέπει να βρούμε άλλε ε, ονομασίε και τα λοιπά. Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι σήμερα είναι η μέρα χαρά για την αριστερά και την αντισυλλογή. Και κλείνοντα, εμεί θα σα αφιερώσουμε ένα σε όλου. Σε όλου. Σε χαρούμενου και μη χαρούμενου. Ε, ένα τραγούδι και θα επιστρέψουμε να κλείσουμε Φιερωμένο σε όλους Ανοίξτε τα λαδιόφωνα τέρμα να τα ακούσουμε Σα το Μισμέ Όπα, όπα, αυτά τα ωραία <Το> Τώρα εγώ έχω άλλα μπρατσέτα από τη μία την ανατροπή, από την άλλη την ελπίδα <Το> Και την κάνω <Το> Τέλος <Το> Κυρίες μου και κύριοι, αυτό ήταν <Το> Πολλές ευχαριστίες <Το> για την υπομονή σας <Το> Για τις παρατηρήσεις σας και ευχόμεθα να είσαστε απαξάπατε, αν και δεν χρειάζονται οι ευχέσει τώρα. Να το κόψουμε αυτό το την κακιά συνήθεια. Οπότε ευκόμενα να είσαστε όλοι καλά. Πέρα για πέρα, για και χαρά σα. Υπότιτλοι AUTHORWAVE